Το ζήτημα των τιμών προφανώς έχει και μία ευρωπαϊκή διάσταση. Ε, είχε γίνει πολλή συζήτηση προεκλογικά για την παρέμβαση την οποία έκανα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα των πρακτικών πολυεθνικών επιχειρήσεων. Μουσική Θα επιμείνω στο ζήτημα αυτό. Θα επιμείνω στο ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Όπω κατάλαβε, ο Πρωθυπουργός μα. μιλάει εδώ για τα οικονομικά. Είναι από την χθεσινή επίσκεψή του στο Υπουργείο Αναπτύξεω. Και καλά κάνει και μιλάει, γιατί μπορεί να μιλάει, μπορεί. Γιατί αλλαγέ δεν γίνονται έτσι καθόλου. <χι χι> και είναι το χατζηδάκι, δεν θέλω να είμαστε. Τα οικονομικά. θα γονατίσει τώρα του φοπλιστάς, Στην ανάπτυξη. του πετρελαίου. Έλα, σε παρακαλώ. Στην ανάπτυξη των Θεοδωρικάκου. Οικονομικά δεν είπα να μιλάει. Ναι, αλλά, ναι, όλα αυτά είναι οικονομικό. Ό,τι είναι ο, ο, την οικονομία είναι ο κυριακός. Ο άλλος, πώς το λένε, ο Χατζηδάκης. Ο, ναι, ο, Χατζηδάκης, ο Κωστής, όχι ο, ο Νίκη. Νίκη. <laughs> Έλα πιο εδώ. Νίκη, νίκη, είναι αυτό που λέμε win-win. Έλα πιο εδώ λίγο. Έλα εδώ, μίλα. Την έχει τα χτιβτήσει. Όχι. Την έχει τα πόδια σου. Την είχαμε γεια σου, Νίκη. Λιμπεράκι. Καλή σπέρα. Όχι, αυτό το σοβαρό. Θε <σχεύ> να το πω πιο σοβαρά. Να αποκαλύψω προηγούμενο ρόλο τη νίκη στην εκπομπή. Όχι. Ναι, το ξέρουν. Για <σχεύ> Το ξέρουν. Α, όχι, ήταν αμαλλία, το ξέρουν. Την <σχεύ> αποκαλύψω. <αποκάλυψο. αφού> με <σχεύ> <σχεύ> ζητάει ο κόσμο. Όμω γίνεται. Νομίζω δεν τα μαθαίνω. Σα ζητάει ο κόσμο. Όπου του λε ότι πέθανα, δεν τρέπεσε. Δεν είπα ότι πέθανε. Είπα ότι έγινε κάτι το αποτρόπαιο τέλο πάντων. Ναι. Όχι από φυσικά αίτια. Τρέμει, κακομήρι μου. Τρέμει. Ότι κάποιο σε ζήλευε και σε. Σε χαντάκι θα Τινιό. σε βρούμε. <laughs> σε χαντάκι θα σε ρίξει. Είναι άσφαλτο κι εσύ. <laughs> <laughs> σε χαντάκι. <laughs> <αυτό είναι> <laughs> Μπήκα να παρακολουθήσω γιατί τόσο καιρό το ακούω το ραδιόφωνο. Μια φορά στο θέατρο δεν το έχω δει. Ναι, το, ε, λοιπόν αυτό είναι. Και εμεί το κάνουμε, δεν το κάνουμε κοινό. Οπότε ευχαριστούμε γι' αυτό. Χρειαζόμαστε, το χειροκρότουμε. Εσύ σε σα ακούει με ζωντανό κοινό το Ναι, ναι, δεν είναι αυτός Κοίτα τόσα θέλεις, χρόνια πώ είναι μεταδίτη μα. Είναι αιώνε το... που. Μια που σε έχουμε. Πε μα λίγο. Είσαι δημοσιογράφος χρόνια. Σωπαρκαϊμένο. <laughs> Προχτέ συντώνησε το Ζάεφ και τον Τσίπρα. Ναι. Έτσι, στο... Για καλό Τώρα Συντονιζόταν <laughs> αυτό θέλω το πράγμα. Να τη γνώμη σου ήταν. για τον Τσίπρα μετά από τόσο καιρό που δεν τον βλέπουμε τον Τσίπρα. Τώρα τι είναι γενικά. αυτό, θα χαλάσουμε την εκπομπή. Ναι, όχι, εντάσσεται στο σατυρικό. Είναι κανονικά. <laughs> Άμα ακούσεις Τσίπρας, είμαστε, είναι εδώ. η εισαγωγή στο θέμα ας, με τους άντυρας. Έλα, rebranding. Πώς ήταν όλο re αυτό. Rebranding. Ήταν rebranded. Ο λόγος. Mm. Τι ο λόγος. Ε, όταν κάνεις rebranding, κάνεις για να πουλήσεις ένα νέο προϊόν, ας πούμε. Τι πουλάει τώρα ο κύριο Εσύ την καταλαβαίνει, μόνο Ποστόλη. Δεν έχω και ακουστικά Δεν καταλάβαινα και τα προηγούμενα χρόνια. εδώ είμαστε. Δηλαδή, Εγώ δηλαδή, δεν βρήκα λόγο στον Μπράμπιχ, θα προσταθείτε. Σήμερα είναι η εποχή τη αποσυριζοποίηση. Όλοι κάνουν αποσυριζοποίηση. Ναι. Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό του Κασελάκη. Όχι, Όχι. ήταν του Τσίπρα. Κάνει αποσυριζοποίηση. Με κάνει στόχο. Κάνει αποτσιπροποίηση. Χθε απέλυσε και τον Τσίπρα. Ναι, ο Κασελάκη. Κατάλαβε. Ο Κασελάκη. Με στόχο. Ο κύριο Τσίπρα κάνει τη δική του αποσυριζοποίηση. Εάν θε τη γνώμη μου, α πούμε, μια μετατόπιση σε μια πιο κανονική. Η πολιτική θυμίσκε. απόχρωση Τώρα. θα απαντήσει στα σύγχρονα ζητούμενα Ποιος? που είναι η συνένωση τη μεγάλη κεντροαριστερά. <Ρι> <Ρι> à, με ηγετικό <Ρι> ρόλο. Και πού να ξέρω που. Ενεργοποιεί <Ρι> το μεγάλο και κεφάλαιο, το εθνικό. Κάνει ερωτήσει. Συγγνώμη, εσεί Κοιτάξτε, όχι, δεν είμαι. Είμαι με, το... <Ρι> <μφων> <μφων> με φόντο την ορχήστρα. Εσεί αν είχαμε κάνει όμω πράγματα. γιατί αυτό είναι Άλλο να συμμετείξει Άλλο να δω γίνεται από τα mail. Σα στέλνουν Εγώ έχω πολύ που Ο Έχει ψευδόνου για <laughs> να μην πω άλλα. Αστρολάφο Μακεδονία. Αριστερό, όπω καταλάβατε. Εννοείται αυτό. Στο κίνημα, όλη την ναι. ώρα. Έχω και πολλού θεασότερου του κυρίου Κούγια. Ναι. Mm. Με αυτές, και, το, με τις τελευταίες δηλώσεις. και με τι τελευταίε δηλώσει. Και oh. με τι oh. τελευταίε και με τι προτελευταίε. Υγεία είναι όλε. Στα Στάπατα Στα άπατα όντω. <laughs> Στα τα <άπατα, όντως. laughs> <Άπατα> βουνά. Ναι. <laughs> Οπότε, Ζάεφ και Τσίπρα, δεν έχει κάποιο παραλυπόμενο, κάτι που. Κοίταξε, όταν πήγε να καλωδιωθεί ο κύριο Ζάεφ, λέω α πάνω πω μια καλησπέρα πούμε, στο άνθρωπο. Στο Ζάεφ. στον Τσίπρα γνωριζόμαστε. Ναι. Ε, και πει, και πει, του λες Ζάεφ μου. ωραίο Βαλκάνιο τύπος Όχι, του είπα Mr. President. Ναι, τι πει μετά, δεν λέω θα συντονίσω. Χαμό. <χαμός>. Ενθουσιασμό. Πώ βλέπει τα ξαδέρφια σου μετά από που είσαι να τα δει από το περσινό Πάσχα. Ναι, έτσι ήταν ο Ζάεφ. Ναι, λέω, ξέρετε, θα πούμε δύο πράγματα. α ό, τι θέλει. Στα αγγλικά. Κώστα Βουτσά. Ελληνική ταινία. Πάρτα τον Πώ το λέγανε, Ελευθερουνδάκη. Ελευθερουνδάκη. Πάρτα φέρτα. Ωραίο, πολύ Βαλκάνιο. Φαίνεται και από το πρόσωπο. Δικό μα. Mm. What about the agreement of presspa? The presspa, the, press <laughs> the, press the, the, the new doesn't uh, να πάει, παιδιά στις ε, Όχι, όχι, όχι. Κανείς στη, στη Δεν βγαίνω από Γιατί την ηλιοπολίη <laughs> Εγώ είμαι Είναι εκοχώνης μόνο εγώ ναι. δεν βγαίνω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Έλα θα συνεχίσετε τώρα <laughs> ναι, <laughs> θα ναι ναι ας πούμε στον κανονική του Απλά να πω πριν φύγω για τους σα. Πολυπληθείς ας πούμε ο κρατές σας, Ότι η Αμαλία ζει mm. ξέρω. Τσακίστε του να ζει ξέρω <laughs> Έτσι ε, Μια ερώτηση τελευταία Επειδή είδες από κοντά Ο Καρβέλας φο... είχε βαμμένα και τα νοίχια στα πόδια Δεν είδα Δεν φορούσε κανένα πιπτόου Ξοδέχτηκε λίγο, θα τα ξοδέψα. Δεν τι, ξέρω. Είναι και η ερώτηση. Σαν γιονάρα, Άρα. μπορεί να φοράει πίργα. Ήπα να πω, πω. κανένα κουτσοπολιό, μην τα λέει μόνο ο Κούγια τα κουτσοπολιά τη τηλεοράσει. Είπα ο να πω κου... Εγώ δεν θα φάω αγωγή μαζί σου. Α, ο το σκέτο Κούγια είναι μηνύσιμο. Α, δεν είχα. Επειδή είναι κατηγορία. Αν σου είναι τσάμπα ή μηνύσει και αγωγή. Να πω κάτι τελευταίο τώρα, αφού μου δόθηκε ευκαιρία, τώρα θα κάνω την ακρόατρια του αυτιά. Μιλάω τρει ώρε μέχρι να με κόψει Είναι θέμα, ή δεν είναι το πάω σπίτι να πάρω τα λεφτά να πληρώσω, δάνεια, μισθοδοσίε και Αυτό τα παιδιά. Αυτό το είπε ο ναι. Ε, Να εξηγήσουμε για δεν το ξέρουμε. Ναι. Ο Λίτρα έστειλε ένα μήνυμα. Έχει Εκεί, είστε στο και θέλει να έχει πρόσβαση στο σπίτι που μένει η γυναίκα. Έχει και ένα συνεργάτη στο γραφείο αυτά τα μηνύματα που είδαμε. Που του λέει Κύριε αν είσαι είχα μπροστά μου θα σούριχνα μια μπουνιά. Τι γραφή Όχι για το σπίτι. Ίδιο με το σπίτι. Είναι ίδια, εσύ ένα πράγμα, ρε παιδιά. Αλλά είναι ένα θέμα. Ότι έχει λεφτά στο σπίτι, μαύρα προφανώ. Δρε ή θύμιο μου έχει λεφτά στο σπίτι. Και εγώ έχω 200 ευρώ άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να δεν κανέ Κατάλαβε. Να είσαι μετρητά. Σε τσόντε κόβει. Ο υδραυλικό πάντα. λοιπόν δεν πληρώνει υδραυλικό σε Γεια σα, παιδιά. Νίκη, ευχαριστούμε που έμενε λίγο εδώ και Καλή απόλαυση στο υπόλοιπο. Πώ να μείνει, Αν θε να παρακολουθήσει. Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι σε καμιά τριετία πάλι. Καλά να είστε. Γεια σα. Γεια σου, Νίκη, Νίκη Λιμπεράκη. Εδώ είμαστε συνάδελφοι. Κάνει το πρωί εκπομπή. Εδώ είμαστε συνάδελφοι. Πώ να το πω. Πώ θα σε χαρακτηρίσω, συγκάτοικη θα έλεγα. Συγκάτοικη στο ίδιο γραφείο κτλ. Ξεκινήσαμε με τον Πρωθυπουργό τη χώρα που μα λέει για την ακρίβεια, για τη μάχη που θα δώσει. Ε, θυμάσαι τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει με τι πολυεθνικές. Ναι, ναι, έχει γίνει αυτό. Έχει. Είσαι, τα προστήματα έχουν γίνει. Αλλιώς. Δεν έχει τελειώσει. Ενώ έχει ξεκινήσει. Συνεχίζεται το πόλεμο. Ακήρυκτο πόλεμο. Αποκηρυσμένο. Με επιστολή. Αν το κήρυξε μετά, ναι. Είχε ήδη ήταν ακήρυκτο όμω. Είχε ξεκινήσει τα προστήματα. πριν στείλει την επιστολή, αν το θυμάσαι, αποστήματα. αποστήματα. Τα έχει ξεκινήσει. Όπως μας διαβεβαίωσε και αυτό είναι πολύ θετικό. Συνεχίζεται Κάνω το πόλεμο. Κατάλαβα. Ναι. Το ζήτημα των τιμών προφανώς έχει και μια ευρωπαϊκή διάσταση. Είχε γίνει πολλή συζήτηση προεκλογικά για την παρέμβαση την οποία έκανα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ζητήματα των πρακτικών πολυεθνικών επιχειρήσεων που πουλούν σε διαφορετικές τιμές παρεμφερεί ίδια προϊόντα ανάλογα με το μέγεθος της αγοράς, ζημιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους Έλληνες καταναλωτέ. Θα επιμείνω στο ζήτημα αυτό. Μπράβο! Θα επιμείνω στο ζήτημα αυτό. Το άδικο αυτό με πνίγει. Και πιστεύω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να βασχολήσει και τη στρατηγική ατζέντα τη ΕΕ για την επόμενη πενταετία. Η νέα αγορά δεν αφορά μόνο τι επιχειρήσει, αφορά του καταναλωτέ. Και τέτοια φαινόμενα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είμαι απολύτω δεδεθειμένο αυτή την αποστολή να την φέρω ει Το άδικο αυτό με πνίγει. Και με πνίγει από παιδί. Εδώ μιτσολάκι, αυτό το άδικο τον πνίγει ότι οι πολυεθνικέ Ως... έχουν πιο ακριβά εδώ τα προϊόντα από ό,τι τα έχουν σε όλες τις άλλε χώρε. Το πνίγει από Καλά, μην μιλήσω τώρα για την ποιότητα των προϊόντων. Ποιος το είπε, τα έχουν σκέψει όλα αυτά. Μην μιλήσω. Ότι ναι, ναι, απολαμβάνουμε Εμεί εδώ ας πούμε, έχουμε ακριβό μια και αυτή που το έχει μάθε να μιλά. Hamburger και είπε είπε με Hamburger και cheeseburger. Ωραία. Εμεί έχουμε το καλό το πράγμα εδώ, γι' αυτό είναι πιο ακριβό το εδώ. Hamburger. Το χάμπορκερ. Mm. Στο εξωτερικό έχουν κάτι φθινιάρικα που έχουν κάτι λάστηκα. μπιφτέκια, λάθη που είναι σόλα και μια φλίδα βλέπει από την άλλη. Mm. Εδώ έχουμε χάμπορκερ. Πόρκερ, mm. άρα πόρκ, άρα γουρούνη. Γουρούνη, άρα. <laughs> <laughs> <laughs> μην... <laughs> <laughs> το φερε. Καταλάβατε, έτσι, μην τα λέω εγώ. Όλοι, <όλοι> καταλάβατε. <όλοι> <όλοι> παρουσιαστέ. Κα... Κάμερα σε σένα. Εδώ ξέρουμε, έχουμε διασταυρώσει, δεν μιλάμε έτσι. Εδώ είναι να κρατήσουμε το ουσιαστικό ότι μα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο με τι πολυεθνικέ. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Όχι, όχι. Συνεχίζεται, αυτό είναι πολύ θετικό. Βάλσαμε στι ψυχέ όλου. Δεν θα μας. φτάσει αυτό το πράγμα. Ένα από του δύο θα πέσει. Σοσιαλισμό. Και ποιο θα Λες. πέσει, ο Μητσοτάκη. Ούτε Πού το πάλι. Εγώ φοβάμαι μην κινδυνεύσει η χώρα με αυτά και μαθαίνει. Τι θα κάνω. να τώρα, δε, δε σου είπα αυτό 33% φορολογία στα πετρέλαια. Που yeah. έβαλε πετρελιάδε. Ενώ σήμερα. μια από εδώ. Μια από εκεί το κυκλώνει το θέμα και πολύ φοβάμαι ότι δεν είμαστε έτοιμοι για σοσιαλισμό. Και τελικά η κεντροαριστερά που. Θα μα βρουν οι συνθήκε και εμεί θα κοιτάμε, σαν χάπατα. Η κεντροαριστερά που θέλουν να φτιάξουν οι άλλοι την έχει φτιάξει ο Αφού οι άλλοι είναι οργάνωτοι, δεν μπορούν <laughs> να συνοηθούν Θέλουν να είναι όλοι αρχηγοί. Δεν είναι οργάνωτοι. Είναι λήθη και μπάχαλοι. Όλοι Δεν, δεν θέλουν να χαρακτηριστούν τέτοιου δεμάδε. Δεν θέλουν. Σούπερ ηλίθιοι. Θέλουν όλοι οι αρχηγοί, παιδι. Ναι, αυτό είναι. Να μείνουμε όμω στην κεντροαριστερά που κυβερνάει, γιατί πέρα από τι πολυεθνικέ, στο λόγο του αναφέρεται και σε όλε τι. ο Μητσοτάκη Βο... θα βγάλει φλίκτε, <laughs> ξαφνικά σπυράκια. Γελάνε και όλοι μαζί ναι. που δουλεύουν την κοινωνία. Τι θα βγάλει, Δουλειά κάνουν, και τόσο, ειδικά ναι, ο Μητσοτάκη έχει αποσφαλίσει. Συγκεκριμένα πράγματα του ενώνουν αυτού. Δεν πέρα έχει πέσει. Της... Πέσει μα όπω σωστιθέ, σου, σου λέει. Εννοείται, σιγά. Πέρα από τι πολυεθνικέ, στο λόγο του Μητσοτάκη έβαλε και τα ολιγοπόλια. Εδώ θα χρειαστεί να ενώσουμε τι δυνάμει μα και όλοι να αντιληφθούμε ε, ότι η συνεχιζόμενη ακρίβεια ουσιαστικά υπονομεύει την ίδια την ε, κοινωνική συνοχή. Και το κράτο μέσα από του λεκτικού του μηχανισμού θέλει να εξασφαλίσει μια αγορά η οποία δουλεύει ανταγωνιστικά και να εξαλείψει ολιγοποριακά φαινόμενα ή φαινόμενα εσχοκέρδε. Αλλά σε αυτό χρειαζόμαστε και την υγιή επιχειρηματικότητα στο πλευρό μα. Είτε μιλάμε για του μεγάλου Έλληνε παραγωγού, είτε μιλάμε για τι εταιρείε supermarket, μάρκετ, του Έλληνε Όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει και θα το κερδίσουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Πώ θα, θα κερδίσουμε όλοι μαζί αυτό το στίχημα, Στο Όλοι μαζί είναι αυτό που πάει να αγοράσει τη φέτα, αυτό που πουλάει τη φέτα, αυτό που φτιάχνει τη φέτα. Εντάξει. Δηλαδή είναι και το supermarket. μάρκετ. Σε κάποιου τομεί, σε άλλα προϊόντα είναι και πολύ είναι και τα ολιγοπόλη, είναι και ο καταναλωτής, Δεν ο είναι μόνο Ο καταναλωτής μπορεί να κερδίσει γευστικά. Δεν σου ah. λέω ότι θα κερδίσει η τσέπη του. Μπορεί να πάρει ένα προϊόν που δεν υπάρχει αλλού. Όσο καλό παιδί έξω, ότι εξάγουν. Λευκοτήρι, χαζάκα, κάτι τύπο. Όταν μάχεται μέσα, τι λένε. Η φέτα, ναι. 50 ευρώ. Το λευκοτήρι, εδώ το δοκάνημα. Όχι, δεν λέω. Μπορεί να είναι ποιοτικά σωστή η φέτα και να είναι 50 ναι, ευρώ. Α πούμε, αλλά γευστικά μπράβο. να το τρώ και. με τα μηνύγκια να σε φτιάχνει. Να σου κατεβαίνει μέχρι κάτω μια γεύση, όλο να κοταλέσει τι πατούσε. Φέτα. Η φέτα. Ωραία. Όλοι μαζί, λέει εδώ ο θα ωφεληθούμε όλοι μαζί από αυτή την εμπειρία. Όπου ακούτε να όλοι μαζί, ή σκέτο, ή μπορούμε ή οτιδήποτε. Αλλά μια καχυποψία να την έχετε. Τι είχα υποψία. <χει> Κλείστε τα, τα πορτοφόλια σα. Έχει υποψία λέει. Βάζει το χέρι στην τσέπη και λέει: Όλοι μαζί θα περάσουμε και αυτή τη δύσκολη στιγμή. Όπω περάσαμε στην πρώτη. Όπω βάλαμε πλάτη. Όπω τα βάλαμε όλοι μαζί. Όπω η πλάτη κατέβηκε παρακάτω. Και ούτε σόβρακο υπάρχει πια. Ε, το θετικό είναι ότι όχι μόνο ο κ. Μητσοτάκη θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο κατά των πολυεθνικών και να ρίξει την ακρίβεια και όλα αυτά. Και ο υπουργό που ανέλαβε προχθέ. Και αυτό. Επειδή γίνεται πόλεμος, mm. δεν είναι επαρκή δικαιολογία για το Υπουργείο Αμήνη να αγοράσουν κάποια νέα όπλα. Πόλεμο έχουμε, σου λέει. Δεν είναι ευκαιρία να αγοράσουμε νέα όπλα, να έχουμε για αυτό το πόλεμο ό,τι όπλα. Και άλλα ραφάλ. Κάτι. Ραφάλ, Φ. ραφάλ, Φ. ραφάλ. Φ. No. F35, 35, 36, Φ. 48 3 και πάρτε τέτοια. Τι να κάνουμε. Πάρτε κάτι. Ρίστα 3,14. Ναι. Θα βοβαροδίσουμε την εστελέ. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι λες για θέλω να φωτογραφίσω, αλλά μπορεί να είναι Μπορεί να έχουν εμβόλιαστε μπορεί να έχουν πολύ να πετάνε κάτι. Ωστόσο, είναι μια καλή ευκαιρία να παραγγείλουμε νέα εξοπλιστικά. Λέω. Το πετάω στο τραπέζι, ναι, δεν είναι ελάχιστο, αλλά μπορεί να το γράφει ο Καταγράφουμε Ένας τη θέση Μπάπης σου. Παπα Και νομίζω ξεκινά οι διαδικασίε άμεσα <laughs> για την αγορά νέων οπλικών <laughs> συστημάτων. Κανείστε το αυτό. <laughs> είναι προφοιταία καλή οιθανό του ευαιρόπουλου τώρα που χθε καταστρέφουν και πάει η στραβή αυτό. Και είμαστε μια χαρά εκτό αν όλο αυτό είναι κατόπιν καταστροφή. Μα ίδιο με το θέμα ήταν. Καταστροφείται και, <laughs> και πρόφθανα. Αυτό, <laughs> αυτό που λέει ευλόκλο ω προφίτρια μελλοντική, έχει γίνει εδώ και δεκάδε χρόνια στην Ελλάδα. Και με νομίζουμε ότι ναι. αυτό που ζούμε θα υπάρξει κάτι χειρότερο που θα καταστροφεί αυτό που ζούμε, μα αυτό είναι το κακό. Σου λέει οι άλλοι: Έχουν ήταν του Παπασίου μέσα, να 4% στι ευρωεκλογέ. Να μου πω και εγώ μια προφητεία, αν και τσιμπήσουμε κάτι παραπάνω. Οι πιστολέ δεν πούλησαν και πολύ, πέντε πήρε. Δηλαδή ξεφτιλίστηκε κιόλα, πού ξέρει, 4-5 μόνο. Όχι, 4%. Πόσο είχε πάρει Α, μπήκε στη Βουλή. Τώρα πήρε. Όχι, Τώρα πήρε. Όχι, δεν ξέρω. Ναι, πώς ναι, ναι, και εγώ δεν πούμε, δεν Ναι. Τέλος πάντων ήταν λάθο αυτό δικό μας. Να σου γράσω μία τώρα γιατί <laughs> δεν είναι άμα σου κάνω εγώ μία του ίσου. Θέλω την αυθεντική που την κρατούσε μόνο αυτός. Ε, δεν έχει και δακτικό αποτύπωμα πάνω. Του Χριστού μας έτσι έλεγε. Ναι. Είναι ο μόνος άνθρωπος που κρατούσε την επιστολή. Αυτό θέλω, δεν θέλω την δική σου. Σου κάνω και εγώ μία του Χριστού μας πάντως. και ο Το πόλεμο για την ακρίβεια. Κατάλαβε ότι θέλει το μεσάζοντα. Δηλαδή, εγώ πάλι θα τη γράψω, θα τη δώσει στο <laughs> βελόπουλο να την αγοράσει αυτό από το βελόπουλο. Δεν πάει έτσι, ε, δεν νοικιέται η ακρίβεια έτσι. Όταν ήμασταν στο Σκάι, υπήρχε και ένα αδερφό σταθμό, ο Λάμση. Ναι. Τότε ήταν σε εκείνο το συγκρότημα. Στην πορεία ο Λάμψη έχει πάει αλλού. Κάθε ώρα, μετά τα... το σήμα τη ώρα που έπεφτε, πέφτιαν τα ζώδια. Ναι. Αυτά τα έγραφε ένα συνάδελφο, δεν θα πω ποιο, ξέρει ποιο είναι. Ναι. Και με ρωτούσε στο, δρό... στο διάδρομο, εγώ κύριο του λέω είμαι, τι να πούμε για του εγώ κύριο σήμερα. Πε, λέω, θέματα υγεία και να προσέχουν ξέρω γώ, τα χτυπήματα. μια βλακία. Γιατί είχε στραμπούλι στο πόδι σου. Ναι, ναι, όχι, βλατ... Ρωτούσε το ζυγό παραπέρα, τον άλλο συνάδελφο. Και ό,τι βλακία έλεγε ο καθένα, το έφτιαχνε λίγο και έπεφτιαχνε ώρα Ζυγός, καιρό, με σοβαρό ύφος, με φωνή, με σήματα, μουσικές Ο έτσι, ίδιος δεν... τα έλεγε που τα έγραφε ή άλλος τα έγραφε Άλλος, έτσι, έτσι, άλλος, άλλος, σοβαρή φωνή Α, Έλεγε το ζώδιο που το είχαμε πει ε, Είμαι σίγουρος ότι γελάγανε, το, το ακούγαν άνθρωποι και το λαμβάναν υπόψη τους Και τα είχαμε γράψει εμείς Στο, στο έμπα και στο έβγα τώρα δεν μου αρέσει αυτό το υπονοούμενο για τι πιστολές του Ιησού κάπως <laughs> παραλληλισμό όπως <laughs> να κάνεις έγινε ο παραλληλισμός μόλις έγινε α, έγινε, ωραίο, Νο, ναι νοήτο τώρα, <laughs> το έφερε απ' έξω απ' έξω. <laughs> Όποιος το κατάλαβε τώρα το κατάλαβε θέλω να πω, να πάμε να ακούσουμε τον Θεοδωρικάκο, α, ναι, ο οποίος συνεχίζει τον πόλεμο η απόφαση που λάβαμε είναι η συνέχιση Όλων των μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα όλων των έξαπτων μέτρων για ένα ακόμη εξάμεινο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου Μπράβο. Πρόκειται για μέτρα που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση των τιμών Μπράβο. Είμαστε αποφασισμένοι να τα συνεχίσουμε προκειμένου να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία Μπράβο. μισό μισό Μπράβο Σίγουρα, καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ απορώ γιατί έβγαλε το Σκρέκα που είχαν επιτύχει όλοι οι πόλεμοι που είχαμε oh, κάνει. Χαμό. Με πολυεθνικέ, με το, το χαρτί υγεία. Γιατί είχε έναν επιτυχημένο υπουργό στην άκρη, στον πάγκο, τον mm. Θεοδωρικάκου. Mm. Όλοι θυμόμαστε την επιτυχία του Θεοδωρικάκου στο Ιβούργο. Από πού έχει περάσει. Τον Ναι, και λέει α τον ενεργοποιήσω. Είναι κρίμα να πηγαίνει να χάσει. Yeah, ναι, αλλά έτσι έμεινε το κεφάλαιο Σκρέκα εκτό. Με άνω τέλει έμεινε. Τον φάγαν οι πολυεθνικέ, εγώ αυτό θα πω. Ε, δεν ξέρω τώρα τι. Κάνει και κάτι, κοιτάει του πίνακε από την προσωπική του συλλογή που πήρε από το Υπουργείο. <laughs> Όχι, αυτό είναι ο Αβγενάκη. Α, ο Αβγενάκη. <laughs> του μπερδεύουμε. Όλοι έχουν ίδια φάτσα αυτή τώρα, μοιάζουν. Ο Αβγενάκη φεύγοντα, άδειασε. Ο, μόνο τα πόμολα δεν πήρε. Όλα Άμα τα ήταν 10 από τα πόμολα, έπρεπε να τα πάρει. Δεν ένα άδειο γραφείο και είχαν και το την τρίτη. Το τι θεωρούν ελφιότητα. δικό του αυτή όμω. Είναι πολύ σχετικό ενώ μια ζωή ζουν από. Κρατικά χρήματα από είναι τα. Που... Τα λεφτά όλων μα. Όλων μας, δεν είναι κρατικά δε λέει κάτι. Είναι πλαβό όλοι μα, όλοι, όλοι μαζί. Και είχε και την ηλικία να διάσει τελείω στο γραφείο, μα τελείω όμω, να μην αφήσει πάνω ούτε μολυβοθήκει, ούτε ένα χαρτί κάτι για τα μάτια του κόσμου και να φωτογραφεί μπροστά σε αυτό. Ναι. Ότι τώρα, γιατί έγινε τελετή παράδοση στον κοινό. Στο άδειο. Στο εντελώ άδειο γραφείο. Πώ μπαίνει σε ένα σπίτι ξενήκια στο κοινά, άδεια όλα, έτσι ήταν. Ένα γραφείο μόνο μια βιβλιοθήκη κενή, άσε πέντε βιβλία, άσε κάτι. Θα βγάλει και έγινε η τελετή παράδοση μπροστά στον άδειο, στην αδειοδοχή. Για, για το πλάνο, ναι, βάλ, βάλ το για τον πλάνο τουλάχιστον, για το ξεκάρθουν. Και μετά, μετά πάρει κατά έπιπλο. δεν το, το έπαιρνε χαμπάρι μετά. Και το, και, το και το γραφείο να έπαιρνε. Όπως θυμάμαι ποιο ήταν τώρα η, η Διαμαντοπούλου, ήταν οι ο... Τις κουρτίνες. Ο Σπιλιοτόπουλος, οι τι κρεμάσανε μετά, στο Υπουργείο τι γίνανε οι Α Τι γράψανε στο χρώμα χρώμα που μισούσε, τι βάπανε. Δεν ξέρω. Τι, τι έγινε, να αλλάξει κουρτίνε στο Υπουργείο. Ναι, τις, και τι θα πάρει, τη φτηνή κουρτίνε από του Ροσοπόντιου, από την Λαϊκή. Όχι, αλλά χάσαν τι στραβέ. Βλέπει κάτω, α πούμε, τη, τη σκιά ο ήλιο και ο. Τη στραβή. Μπορώ έτσι, τι στραβεί. Δεν μπορεί να ζήσει έτσι, τι είναι αυτό. Αν αλλάξει κουρτίνε, αν Λίγο όσοι δεν έχει, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όχι, ό,τι να έχει. Όσοι τι. Αυτά πουλάγαμε. Κοιτάξτε, είναι ναι, είναι ξέρω, η μαύρη δεν είναι είναι. Μαύρι, το καλά. σωστό είναι μαύρο. Μαύρο είναι, είναι, είναι το σωστό. Ε, είναι οι Νιγηριανοί που είναι στην Ομόνια και πουλάγαν CD. Την ίδια ώρα που Νιγηρία είναι η πέμπτη Παραγωγός χώρο στον κόσμο. <laughs> αυτό ακριβώ. <laughs> γιατί δεν είχαν... λέει, θα βγάλουμε και εδώ πετρέλαιο και θα πλουτίσουμε. Δεν είχαν γνωρίσει την ανάπτυξη του Άγγρα. Θα στο δεν Βερολίνο εμεί. Που πάει αναλογικά ολοκαυτό. από το marketing. Ποιο ξέρει. Δεν ξέρω. Μπάσκετ ξέρανε. <laughs> <laughs> <Δεν ξέρω laughs> Εάν όσοι μάθανε μπάσκετ στην πορεία έχουν ζωθεί Στον θεοδωρικά έχουμε μείνει γιατί βαθμολογεί και θα δεις τι βαθμό βάζει στην επιστολή που έστειλε ο Μητσοτάκη. Στέλνουμε μια επιστολή στη Φόντε και τη λέμε ότι mm. ξέρει mm. κάτι. Βάλε χέρι. Βοήθα γιατί δεν. Εγώ, ό,τι και να κάνω, δεν μπορώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα. Η Βόρτε Λάιεν θα μα σώσει, η Ευρώπη θα μα σώσει. Τι πρέπει να κάνουμε. Μα το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και αφορά πολιεθνικέ εταιρείε. Συνεπώ. Το πουλάνε πτηνά όμω εκεί. Συνεπώ, ασφαλέστατα υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα ρυθμιστικό εδώ πέρα. Και πιστεύω ότι έπραξε άριστα ο Πρωθυπουργό. Α. Ah. Και έστειλε αυτή την επιστολή και πράττει άριστα επαναφέροντα το θέμα και μόλι. Λυθεί το ζήτημα του ποια πρόσωπα αναλαμβάνουν τι υπεύθυνε θέσει, τις ηγετικέ θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν και στο Συμβούλιο, θα πρέπει να ξανατεθεί για να δούμε τι ακριβώ πρέπει να γίνει. Χωρί δεύτερη κουβέντα. Το άδικο αυτό με πνίγει. Και με πνίγει από παιδί. Αδικίε πολλέ φορέ. λίγο νερό και εσύ να μην πνίγει. Τι να κάνει, έφαγε το χάμπορκερ χωρί νερό. Πήγε πια, θα γκώσει. η Δεν έφαγε χάμπορκερ. Αυτό το, να, την έχει, να την έχει σημαδέψει. Ε, δηλαδή δεν έχει καταλάβει η ζωή τη σημαδεμένη. Είναι. Μπερκεράδικο και να ορμάει. Ναι, καλέ, Τα ξεμούνια είναι τέτοια, τα ξαπατώνει όμω τα βλέπει. Όταν έχει ένα αποθυμένο. Πάει, <συσοφί> <συσοφί> <στα> <συσοφί> τα κατεβάσει σαν <συσοφί> τον γλάρο. Δεν έχει την τιμή. Ξενύχτια, πιο γλάρο να τη διαθήμει. Ποιο γλάρο. Πώ θα κατεβάζει ο γλάρο το ψάρι που το βάζει απ' εσύ. Όχι, τον γλάρο, το κολόχαρτο. Συγγνώμη, για μπέργκερ μιλούσαμε. Ελίσσο, δεί και εσύ κόμμα παραλληλισμού. Πώ τρώει ο γκλάρο το ψάκι του, το μασάκι του, το βάζει ολόκληρο. Επειδή εγώ είμαι λογικό άνθρωπο, υπέδειξα ότι κάποιο γκλάρο τρώει μπέργκερ. Δεν έχω δει, μπορεί. <laughs> Τι να σου πω, άμα αφήσει κάποιο ένα παγκάκι και περάσει ένα γλαροπούλι, είμαστε κοντά σε θάλασσα, λέμε τώρα. <laughs> δηλαδή πα ότι έχει γίνει βουλευτάρτο η Αθήνα, α πούμε, και έχει λίμνε. Και περνάει, ξέρω <laughs> εγώ. <οπότε>. Θα βρέξει. <laughs> κάποια στιγμή. Θα βρέξει, κάποια στιγμή θα γίνει. Λέει. Και ρε, έχει γλαροπούλια, α πούμε. Και δεν αμπέρκεται, δεν το φάει. Δηλαδή, συγγνώμη, τρώει ο γλάρο το χάμπορκερ και δεν το τρώει ζήνα. Στην παιδική ηλικία το στηρίζει και τώρα, δε, τώρα φαντάζομαι παίρνει το μιλ το, <laughs> το, <laughs> ή το double. Yeah, <laughs> Όλο μαζί Πάντα <laughs> το πάντα και έρχονται. Το, ναι, έχει, Στο <laughs> Ζινέικο έχουμε παραγγελία <laughs> σήμερα. <laughs> <laughs> <laughs> θα γίνει χαμός. <laughs> Να κλείσουμε λίγο <laughs> με το Θεοδωρικό. Τα στη μέση με το σάκρα μου. <laughs> Αναφορά στην άλλη ζήνα Που έλεγε αυτή και αυτή Κρατούσε ένα στρογγυλό μυρογνωμόνιο Σε ένα τέτοιο ολόκληρο όμως Δεν έβλεπα τέτοια ζύνα; <laughs> Δεν έβλεπες Α ah, ήταν καλύτερα χάνεις Ούτε ναι. ήταν κλειό ο λαός Όχι τίποτα από αυτά oh, εσύ συμπούμε τι έβλεπες Μόνο το Λουναπάρκ Δικηγόρο Λουνα <laughs> <laughs> Καρνέζι δεν, Από τα ξένα Από τα ξένα, οικογένεια... ο άνθρωπο yeah. από την Ατλαντία, η Μάχη, mm. μικρό σπίτι στο λιβάδι, ο Γόλτον Πάστορα uh, Τζέκινσον mm. <laughs> το λαρδί <laughs> και έτσι κοιμόσασταν. <laughs> Με το λαρδί. <laughs> Με το λαρδί. <laughs> <laughs> στο Walnut Grow εκεί <laughs> ναι, ναι. <Έτσι, laughs> ήταν χειρισμένο το νομίζω το μικρό σπίτι στο λιβάδι. <laughs> δεν κάνει, η Λόρα, κατάλαβα. Και, και, το το και, τα άλλα και τα άλλα παιδιά. Ο Τζο και ο Θεοδωρικάκο που θεωρεί έτσι άθλο και μα το λέει, δεν το κρύβει. Συγγνώμη, έβαλε άριστα στο μισοτάκι. Ο yeah. μητσι είναι άριστο. Δεν χωράει κάτι άλλο πέρα από το άριστα. Και τι να κάνουμε, αλλά, Δεν θα βάλουμε ποτέ άριστα στο μυτσοτάκι από εδώ και πέρα. Όχι, θα βάλουμε. αλλά πλεονασμό είναι Όταν παίρνει ένα μετάλλιο κάποιο, μένουμε εκεί, δεν μπορεί να πάρει δέκα και τα βάζει στον Έτσι λοιπόν. παίρνει Το κάνει. Ο που είναι ένα ορομαλάνθρωπο. Ναι, ναι. <laughs> α, οι άλλοι υπονοεί πάλι ότι δεν είναι. Δεν είναι. Α, α το υπονοεί στο υπογραφό. <laughs> λοιπόν, <laughs> Θεωδωρικάκο. Θεωδωρικάκο πάει στο σούπερ μάρκετ. Πάντω, να ξέρετε, κάθε υπουργό ανάπτυξη που σέβεται τον εαυτό του αποδέχεται πρόσκληση για ρεπορτάζ σε σούπερ μάρκετ. Δεν θα το γλιτώσετε αυτό, κύριε Θεοδωρικάκο Θα το κάνουμε ένα ρεπορτάζ στα σούπερ μάρκετ επιτόπια. Θα πω κάτι. Ότι πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ. Μπράβο! Πηγαίνω. Σε σούπερ μάρκετ χωρί κάμερα. Μπράβο! Και όταν θα χρειαστεί να πάμε και με κάμερα, θα πάμε. Α. Ah. Βλέπει okay. τι ωραία που τα λέει. Είναι ένα από εμά. Όχι. Όπω και πρωθυπουργό. Όλοι, όλοι πάνε στο σούπερ μάρκετ. Παρουσιάζουν αυτά που όλοι κάνουμε, είτε βαρεμένοι, είτε αγκαρία, είτε από υποχρέωση, είτε από χαρά. Υπάρχει και κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν από χαρά το σούπερ μάρκετ, ελάχιστοι, αλλά όλοι οι άλλοι πάμε στο σπίτι. Έκαναν και από χαρά το κάναμε. Καλά, μάχος, ήταν έξοδο. <σίελ> πάμε από υπο, υποχρέωση στο σούπερ μάρκετ. Το παρουσιάζουν όλοι αυτοί ω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι, κατόρθωμα. Για Που είναι μια κίνηση που δεν χρειάζεται σκέψη. <σίελ> δηλαδή κάποιο που πηγαίνει κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ ή κάθε εβδομάδα και το ακούει. τι μου είπε τώρα. Ναι, <σίελ> και εγώ πάω. Τι <σίελ> και... λέει, Ξέρετε. Ξέρετε, εγώ έκανα. Εντάξει. Εντάξει, προφανώ είναι έξω την πραγματικότητα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Ελαθρομεταναστών για την κυβέρνηση. Το λέω για να καταλαβαίνω και κυβερνητική. Ναι, ε, είναι η Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων. Οι Παγκόσμιε Μέρε έχουν τη σημασία που έχουν, αλλά είναι καλό γιατί μερικέ φορέ βάζουν στο δημόσιο διάλογο ή στη σκέψη μα κάποιε εικόνε, κάποιε καταστάσει. Εδώ η ευρύτερη περιοχή, η γειτονιά που λέμε τη Νότιο Ανατολική Μεσογείου, τώρα ετοιμάζει και νέα φουρνιά προσφύγων. Παλαιστίνοι που στριμώχνονται κάτω στη Γάζα, ναι, διώχνονται, σκοτώνονται. Αυτοί. Όλοι αυτοί κάπου θα πάνε. Εδώ και χρόνια είναι η Συρία. Είναι το Ιράκ, είναι το Αφγανιστάν, πόλεμο το ένα, πόλεμο το άλλο, κακές συνθήκες, φτώχεια, εγκατάλειψη. Ε... Με λίγα λόγια σε ετοιμάζονται οι αρχές για νέα αναβά, για να τρυπήσουν νέε βάρκες. Θέλω να πω, είναι ο κρατικός μηχανισμός σε μια εγρήγορηση. Θα ναι, είναι πάντα. Ναι, είναι, και... δεν χαλαρώνουμε παιδιά, θα έρθουν καινούργοι τώρα. Ναι. Έχετε νέες βράξεις, νέα Ναι, νέα παιδιά να πετάξετε και στη επειδή... θάλασσα και νέου ανθρώπου να παγάγετε και να του πετάτε από την Και Επειδή είναι ένα θέμα που δημιουργεί εντάσει στην ελληνική κοινωνία και διχάζουμε κάποιο τρόπο, γιατί είναι από τη μία σκατόψυχη και από την άλλη άνθρωποι. Ε, θα θυμηθούμε τι ακριβώ λέγανε οι σκατόψυχοι πριν 100 χρόνια, όταν ήρθαν Έλληνε πρόσφυγε στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε τι διηγήσει του. Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα, τουρκομερίτες, τουρκόσποροι, τους έλεγαν με τα χειρότερα, πρόσφυγες. Και δυστυχώς υπήρξαν και πάρα πολλοί παλιολαδίτες, έτσι τους λέγανε, παλαιούς κατοίκους της Ελλάδας δηλαδή, που μας λέγανε τουρκόσπορος. και αυτό ήταν ό,τι μεγαλύτερη βρισιά. Βγάλαμε το όνομα της πρόστιχας στην Ελλάδα, οι μυριές είναι πρόστιχες. Μιλάνε με τους άνδρες, λένονται. Ελένοι, βρονιάριδες, και εμείς σου παιδί μου να μιλήσω θα είναι πρόστιγγοι, πρόστιγγοι. Είμαστε πρόσφυγοι, οι πρόσφυγοι. Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιείς το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε πάει. Και οι εντολέ που δίνανε ήταν να μην συμμερίζονται τους πρόσφυγε, διότι ήρθανε να σας πάρουν τα αγαθά σας, την περιουσία σας, τις γυναίκες σας, τις, τους άνδρες σας. Τα μας λέγανε από να βουνί στον μπαμπόριο που θα σύφερνε. Μας είχαν σύρματοπλεγμένους. την μετάβαση. Έλεγαν ότι έχουν αρρώστιες οι πρόσφυες και κανείς δεν μπλησίαζει. Αρρώστιες, τύφο, χολέρα κτλ. Δηλαδή και προς τους Έλληνες. Λέγανε τα ίδια. Οι πρόγονοι, φαντάζομαι, των σημερινών που τώρα βρίζουν, λένε παρόμοια και χειρότερα τώρα, και κάνουν προ εξένους. Προκύπτει ότι διαχρονικά ότι δεν είμαστε ρατσιστέ. Όχι. Το κάνουμε και στου Έλληνε. Αυτό. Δεν Αν είναι ρατσιστικό αλλιώς. Ισότητα. Υπάρχει μια ισότητα σε αυτό. Στον στο μυσανθρωπισμό υπάρχει ναι, μια ναι. τέτοια ισότητα. Δεν Άξι. κάνουμε διακρίσει. Δίκιο. δίκαιο. Δίκαιο, δίκαιο, δίκαιο. δίκαιο. Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι. Ε, να το αφιερώσω όμω κάπου αυτό το τραγούδι, γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργο Κονταρέλη. Είναι ένα ακροατή μα. Φανατικό, ντελιβερά, μου το ρουφιάνεψε άλλο ακροατή μα, φίλο, ο Αντώνη, και μου λέει: Έχει γενέθλια. Σα ακούει και πάνω στο μηχανάκι. Γενικό, πείτε το απότομα ότι έχει γενέθλια, Με. να το ευχηθείτε. Για να τρελαθεί μπορεί να έχει πέσει και από το μηχανάκι τώρα δεν είναι, αυτά τυχερά είναι τα. καλά, τυχαρά. άμα είτε το καντίιο τώρα δεν είναι. Οπότε, είτε. Γιώργο, να σε καλά και να ευχαριστήσει και τον Τζόνι που είναι και φίλο μα. Και καλά κουράγια αντιληβράδε με αυτέ τι θερμοκρασίε. Καλά κουράγι ετιλιβράδε και λίγο να του έχετε και στο νου σα όλοι που παραγέλνετε ένα καφέ και μετά πελύπτά ένα καφέ και άλλο ένα καφέ και δεν φτιάχνετε ένα καφέ σπίτι. Έχετε λίγο το νου σα γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα με κράνο, με τα μηχανάκια, με το GPS με όλα αυτά, του βρίζει και όλο ο κόσμο. και κάτω από τις θερμοκρασίες αυτές. Να είσαι πολύ χρόνος, γερός και δυνατός. Το τραγούδι είναι από τον καινούριο δίσκο της Νατάς Μποφίλιου. Παραμένουμε στο προσφυγικό. Τίτλος του τραγουδιού Κάυκασος. δικά μου είχα και ζωα και πλούτη μα ο χρόνο, όχρονο. Στα δύο ήμουν θα εμμονίσει, στα δεκατριά μάνα, είστερα; Η φοβό Oh Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Τη Πέμπτη. Ναι, μπράβο, Αποστολή. Για αυτού που δεν ξέρουν. Ναι, μπορεί να μην το έχει συνειδητοποιήσει κάποιο. Είχε λίγο λιμπεράκι στην αρχή, μπερδεύτηκε ο κόσμο. Ναι, κάπω ήταν η νίκη με στο γραφείο και μπήκε ξαφνικά. Όπω μπήκε στη ζωή μα. Ναι. Πρέμο. Οκ. <laughs> okay. Ξέρουμε όλοι... Ήρθαν οι Καμίλε να τραγουδίσει φέτο οι Καμίλε και οι Άραβε ή όχι. Ε, καλοκαίρι γίνονται αυτά. Ναι, το, κάπου τώρα θα έρθουν. Καμίλες γι' αυτό υπάρχουν, για να έχω Ο στιγμή εικόνα. Όχι, να έφερω στη συναυλή στο Ρέμου. <laughs> <laughs> κάτι είχε γίνει. πέσει πρόπες είχαν κλείσει το μαγαζί που τραγούδι, γιατί θυμάμαι και είχε χάσει Με Κρίμα. Ε, Αυτά άσεμα, δεν πρέπει τώρα, να γίνουν. Τώρα και για τον τουρισμό, αλλά και για τις θέσεις της εργασίας. Ε, η επικαιρότητα κυριαρχείται από το θέμα του Λίτρα, του δικηγόρου. <laughs> Μία από τις σκηνέ, οι πιο ανάλαφροι και ανώδ Είναι όταν οδηγείται την πρώτη φορά στο δικαστήριο που έχει το σακάκι και νομίζουμε όλοι ότι φοράει, φοράει χειροπέδε. Αλλά είναι και αυτό τόσο άνετο που πριν μπει μέσα μπροστά στι κάμερε βγάζει το σακάκι και αποδεικνύει ότι δεν φοράει καμία χειροπέδα. Αφήνει τα χέρια κάτω και Αφή φαίνεται τα χέρια ναι, Ή και δεν φαίνεται. έχει πάρει χαμπάκι και δεν έχει την εξοικείωση, δεν μα βλέπουν εδώ πέρα. του ενδιαφέρει. Ναι, τάξη, ενδιαφέρει. Γιατί, ξέρει γιατί ξέρει ότι θα βγει. Να. Και όπαν όλα καλά. Θα κάνει μια θητεία εκεί σύντομη. Ναι, και και σε τι συνθήκε θα είναι η θητεία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα έτσι κι αλλιώ, οπότε να, τί... ό,τι να συζητάμε είναι εντελώ περιτρό. Δικαιοσύνη υπάρχει μόνο σε κάτι μικρού, κλεφτοκοτάδε, κάτι oh. πορτοφολάδες oh. κάτι. Oh. Απολιτήρια δημοτικού, ναι, ναι, ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Τι συγκρίνεις τώρα, την άλλη που έβαλε ψέματα ότι έχει πολιτήριο για να γίνει καθαρίστρια. Ναι, ναι. Πολύ καλά, τι κατάλαβα, με τον κύριο Λίτρα που καταστρέφει την καριέρα του, τι είχε να θυσιάσει ο ένας, τι είχε η άλλη. Σωστό, αυτό έχει δίκιο. Να τα δούμε όλα. Τα βλέπουμε. Α, τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε όλα. Για αυτό το θέμα λοιπόν. Για την καριέρα. Τη προσέλευση του Λίτρα με τι χειροπέδε που νομίζαμε όλοι ότι τελικά δεν ήταν χειροπέδε. Μίλησε ο Μπαλάσκας. Ρωτήθηκε όχι. Ναι. Ο Μιχάλη Χρυσογοηδή. Ο Μιχάλη είπε ότι. Εντάξει, δεν ήταν και μικρό παράπτωμα για του αστυνομικού. Δεν ήταν κάτι σοβαρό. Εννοεί τον Μπαλάσκα, θα βρίσκεται. Μα είπε ότι ήταν κλαμμένο. <laughs> όλα περίπου αυτά τα πράγματα. Όχι που ίδιο σκεφτήκαμε. Είπε και ο Υπουργό όμω. Δεν μου έκανε εντύπωση. <laughs> ο Χρυσογοηδή όμω που είπε αυτό δεν τον αφορά όπω δήλωσε ο Μιχάλη Χρυσογοηδή. Το αν υπάρχουν δύο ταχύτητε σε αυτού του δράστε ως προ την αντιμετώπιση τη πολιτεία, γιατί να με τον κύριο Λίτρα να μπαίνει στο γραφείο του εισαγγελέα χωρί χειροπέδε. Ελεύθερο. Φταίει το ότι είναι γνωστό, Φταίει το ότι τον ξέρουν όλοι εκεί. Τι, τι δεν τέλειωσε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα καθαρά θέμα κανονισμού λειτουργία τη αστυνομία στι συγκεκριμένε περιπτώσει. Mm -hmm. Η υπόθεση της χειροπαίδησης έχει να κάνει με την ασφάλεια του φρουρού, έχει να κάνει με την δυνατότητα, με την πιθανότητα κάποιους να αποδράσει κλπ. Δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτό, αυτή την Δεν είναι δουλειά του Υπουργού. Κρίνεται κατά ζήτημα. περίπτωση. Δε. Εννοώ, δηλαδή, είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τους διοικητές, mm -hmm. αφορά αυτούς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι τυ, τυμεμάτων κυρίως. Κρίνεται εκείνη στιγμή Εκείνη τη στιγμή... Δεν τον αφορά. Τι να πει ο ίδιο, Να πάει και να βάλει χειροπέδε. μα τώρα κάθεμε να ασχολούμε. Δηλαδή, είναι σαν να είσαι μάγειρα σε ένα εστιατόριο και να κοιτάζει να έχει άλλο το τραπέζι. Τώρα δεν είναι. Τι άλλα. Τα κάθε τώρα είναι υπουργό των διοικητών ο Ξοχοίδη. Επειδή όμω είναι υπουργό σε μια κυβέρνηση και επειδή αυτό ο τόπο που έχει αυτή την κυβέρνηση, κυρίω τα τελευταία χρόνια, πάσχει από κάποιε παθογένειε που είναι η μη δικαιοσύνη παντού. Η ανυπαρξία δικαιοσύνη, η διαφορετική αντιμετώπιση, η άνιση μεταχείριση των πλουσίων, των επιφανών σε σχέση με του φτωχού. Είναι τεράστιο θέμα που πρέπει να αφορά και το Χρυσοκοϊδί. Προφανώ. Και αν δεν ήταν οποιοδήποτε αφορά... άλλο, τώρα θα ζητούσαμε για ευαίσθητου αστυνομικού που δεν το κάνανε. Μα κύριε Καναγιώτη, δεν οδηγεί. Ναι, ναι λέω, αλλά θα συζητούσαμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αποφάσισε τώρα ο αστυνομικό, ποιο πήρε την απόφαση. Όχι, δεν το βάλω, δεν κινδυνεύω από αυτόν. Ποιος πήρε μια τέτοια απόφαση να πει ότι εντάξει εδώ δεν χρειάζεται. Όποιος και να την πήρε. Είναι ή δεν είναι ο, ο πολιτικός προϊστάμενος, αν αυτό το εντοπίζει ως μια λάθος εικόνα και ένα λάθος μήνυμα προς την κοινωνία, κάνει 15 εδε, κανονικές όχι η μούφα, και τοποθετείται κυρίως. Έχει άποψη γι' αυτό. Γιατί είναι η νούμερο ένα παθογένεια σε αυτόν τον τόπο. Η, η ανυπαρξία δικαιοσύνης και η άνιση μεταχείριση πλουσίων φτωχών. Τι θα, πει είναι είναι αυτό, δικιά... τι μεγάλο, θα πει δεν είναι δικιά μου δουλειά. Ποια νου δουλειά είναι. Mm. Ποιο είναι υπεύθυνο γι' αυτό, ο διοικητή, υπάρχει στη θέση του, το κρίνει η πολιτεία ότι οκ, okay έγινε να κοροϊδεύουν στα μάτια όλων μα έναν επιφανή δικηγόρο. Προφανώ θα έχει πλακάκια με αστυνομικού. Τι θα έχει, προφανώ θα έχει πλακάκια με δικαστέ. Γιατί αυτό είναι από πίσω. Και αυτό δεν είναι θέμα για τον υπουργό. Δεν Κανονικά. Με, με τι ασχολείται ο υπουργό Με Τα Εξάρχια, εξάρχια μεγάλωσαν την περίφραξη. Τελείωσε τα Εξάρχια. Δεν τελείωσε. <laughs> βγήκε και προ τα έξω. Έκλεισε και το πάνω πεζοδρόμιο. Θα περνάει. θα, θα πάρουν για τι πολυκατοικίε. Θα κάνουν υπόγειο για του πολίτε τελικά. Περνάει ο πολίτη από κάτω με υπόγεια γέφυρα από τα έργα. <laughs> για να κυκλοφορήσει κάποιο. Από τι πολυκατοικίε περνά. Τσίμα-τσιμα, πα από την ίση. Μπαλκόνι, μπαλκόνι. Μπαλκόνι, μπαλκόνι. μπαλκόνι. Και του στέγαμε τα Ηπτά με τέγα, μετά, αρχική. Για ανάγκη το κάνανε. Τι να κάνουμε, δεν χωρά τα Εξάρχια. Δεν χωρά να πάμε λίγο στην Κύπρο, μάλλον θα πάμε στι Βρυξέλ Γιατί είχαμε ευρωεκλογέ και ξέρουμε στείλαμε τους αντιπροσώπους μας τους καλύτερους, τους καλύτερους. όχι μόνο εμείς, ό, και, ό, η η και, και, και η κύπριος είχαμε, και η κύπριος Οι πρώτες μου 48 ώρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Πώ πάει, τι γίνεται, αρέσκει μου, θα σταματήσω γούλα. Είμαι πολλά χαρούμενο. Λόγω του ότι είναι κάτι πολλά καινούργιο για μένα. Και εγώ γενικά ενθουσιαζόμαι πάρα πολλά γιατί έχω καινούργιε πληροφορίε και μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα σε μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά πάμε στο τι κάμω γενικά, έτσι. Λέω τα με. Ξυπνώ από το πρωί, τσεκούμε τα μετ, και ξεκινώ να κάμω meetings νεούλου. Ξεκινώ να κάνουμε meetings νεούλου. Για να καταλάβω πώ λειτουργά. Γενικά ακόμα να πιάμε δουλειά σαν Ευρωβουλευτέ. Αλλά εμένα είμαι κοφτή, πάλι έχουμε πού το πρωί και τώρα 10 ώρα και ακόμα φύγω. Επειδή αρέσκει μου, θέλω να μαθαίνω και τα λοιπά. Άρα σε κάποια κόμμενς που μου γράφετε ότι φκάλλω βιντεούδια σε δουλεύκο. Περ' καθέναν ξέρετε ότι είμαι εξπερτ στο να φκάλλω βιντεούδια και μόνο 20 με 30 λεπτά μου περνούν την ημέρα. την ομάδα μου και τα, Άρα για το πάτο, κάνω βιντεούς. Μια μετάφραση δεν μπορεί να λέει, πιάνω μερικά. Όλα, όλα είναι ναι. καθαρά. Τα λέει καθαρά όλα. Απλά τα λέμε γρήγορο ρυθμό. Εμεί τέτοια φρούτα δεν στείλαμε. Όχι. Θα μπορούσαμε στείλαμε κι εμεί. <χαι> Από τη μαναβική πάλι κι εμεί κάτι, αλλά. Από τον πάγκο κάτι στείλαμε, αλλά τέτοια δεν έχουμε. Αρέστε ναι, ναι δεν μπορεί να στείλει μια συνάτσάκι, μια τούνη, κάτι να κάνουν. Βίντεο, Μα, ναι, δεν ήταν υποψήφιε. Δεν, δεν ναι, ήταν υποψήφιε. Αυτέ να βάλουν όμω. Τι μου βάζει τη μελέτη που μου κάνει σοβαρή ξαφνικά. Πείθεται κανεί. Όχι. Εδώ είναι ο Φιδίας, ο ευρωβουλευτής που πήρε 20% στην Κύπρο Μπράβο. και κάνει βίντεο και από εκεί και θα μας δείχνει τι κάνει γιατί πρέπει να ενημερωθεί τα παιφιά κάτω <Το> στην, στην Κύπρο. Αρέσκει μεν, ρωτάει. Αρέσκει μεν, ναι, ναι. με πάση περιπτώσει θα είπε και κάνει meetings με την ντοπιολαλιά της Κύπρου, το είπε όλο αυτό. Όταν, μιλάνε, όταν μιλάνε αγγλικά όμως δεν έχει, είναι μια χαρά, δεν υπάρχει Αυτό ακριβώς. Να στέλνω εδώ η ακροάτρια. Πόσο μου δίνει να σου κάνω μετάφραση Μη δώσω όνομα Κύπρια, <laughs> και έπρεπε και ο αυτή. Τι συνδυασμό είναι αυτό, όλα συμβαίνει. Ραπετσόνα και κοινά. Δεν έχει προς... λαμπραντόρ με τέτοιο <laughs> με κανεί, Έχω δει, λέει, παρομιάζει την ακροάτρια με ένα σκυλάκι. Ευχάριστο σκυλάκι όμω, <laughs> πολύ φίλο. Okay. Φύγει. Ο, ο, ο κύριο Κωνσταντινόπουλο από το Πασόκ. Έχει τα στάζι μέλη το στόμα του για τον Αδρουλάκη. <χω>, έχει καταλάβει. πάρει εργολαβία. Δηλαδή κάποια στιγμή με λύση έχει γίνει. Μαζέψουν <χω> λίγο και εσύ τόσο. <χω> και η Νάντια Γεννακοπούλου αλλά και ο Κωνσταντινόπουλος ο οποίος έχει ένα ταλέντο και τα κωδικοποιεί κάπως. <χω> Αυτή πρέπει να από την κάλπη έτσι να κοιτάγανε. Και κάλπη από πριν. Ναι <χω> από <χω> <χω> <χω> πριν να το σλήσει την κάλπη. Αυτή δεν ψήφισαν Πασόκ. δεν Στο λέω εγώ. Δεν ψηφίσατε. Εγώ λέω 20 χρόνια ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Όπω πολλοί Σιριζέοι δεν ψήφισαν Σιριζέοι στι εκλογέ, στελέχη ανώτατα, λέω. Πέρυσι και στο Τζίπρα τι και. Στην Νέα Αριστερά. Οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν το είχαμε ψηφίσει. καταλάβει, δεν είχαμε Κάτι άλλο. Δεν ψηφίσαμε. Τα νότατα, τα στελέχη κομμάτων αυτού του τύπου δεν ψηφίζουν τα κόμματά του. Θέλουν να γίνει καταστροφή για να έρθουν. Ε, ναι, Οπότε έχουν άλλη στρατηγική. λοιπόν. είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα. Κάθε φορά κάνει ένα βήμα. Και λε, πρέπει να πάρουμε, ρε παιδιά, το ρίσκο όπω το πήραμε το 17, το 21, να κάνουμε μια διαδικασία. Μήπω βρεθεί κάποιο ή επιβεβαιώσει ο ίδιο, να πάμε να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίο θα μπορέσει να κερδίσει τουλάχιστον τον κασαλάκι. Σε πρώτη φάση, για να κερδίσει τον μυτσοδάκι, πρέπει να κερδίσει τον κασαλάκι πρώτα. Εγώ αυτό θέλω να σα πω πότε χρονικά πρέπει να γίνει, να το δούμε ουσιαστικά. Πότε, Μέχρι το 2024. Να γίνουν όλε οι διεργασίε, να γίνει αποτίμηση. Mm -hmm. Η αποτίμηση όμω να είμαστε ειλικρινεί. Ο πρόεδρο την έκανε. και δεν ξέρω γιατί την αλλάζει τώρα, είπε ότι η τρίτη θέση είναι πολιτική ήττα. Δεν μας είπε ότι αν πάρω 0,95 πάνω, χάσω 160.000 σταυρούς, θα είναι νίκη. Απέτυχε δηλαδή. Είπε ο ίδιος ότι η τρίτη θέση ναι, είναι και πολιτική ήττα. Και να σας πω κάτι, όταν χάνεις από τον κασελάκι, είναι πολιτική ήττα. Πώ αλλιώ να το πει, το λέει ο Κωνσταντινόπολη. Όχι, <Το> και αυτό απ' έξω απ' από μια εκδήλωση στην Ιλιούπολη, γιατί όπω βλέπω στο Ιλιούπολη Times. Ναι, ναι, ναι, Τι είναι αυτό το site, ε, α, το, α, έχουμε πει, το, α, site. το έχουμε πει την site. Α, το έχουμε πει. Εντάξει, ξανά, είναι Ιλιουπολιτικό. Στρώνει ακόμα, φορτσάρι κτλ. Έχουμε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Θα παρουσιαστεί στο θέατρο του Άλσου Σάββατο και Κυριακή 22 και 23 Ιουνίου, μεθαύριο, Με τίτλο Σύνορα. Είναι βασισμένο στο μικρό ημερολόγιο συνόρων του Γκασμέν Καπλάνη. Γνωστό συγγραφέα. Με έχουν κάνει τη διασκευή η Κατέρνα Σιαφάκα και ο Βαγγέλης Βαροτσάκη με χρόνια προσφορά στο θέατρο κτλ. Και, και επειδή παρακολούθησα κάποιε πρόοδε, είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Μιλάει για αυτά που συζητάμε όλοι μα. Και επειδή και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα προσφύγων, αυτά που λέγαμε πριν: την αδικία, το θάνατο, το διαχωρισμό, την προσφυγιά, τον ξεριζωμό, το αίμα, την νοσταλγία για την πατρίδα, τι αδικίε, του αποκλεισμού, τα σύνορα που μπαίνουν. συνολικά. Σάββατο και Κυριακή στο Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής, ξέρουνε που είναι ελεύθερη είσοδος, σκοπό τη παράστασης είναι η Συγκέντρωση Τροφίμων για το Κοινωνικό παντοπωλείο Ηλιούπολης. Οπότε επικοινωνήστε, θα είναι πάρα πολύ ωραίο ε, να, να το δούμε αυτό το έργο έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Κλείνουμε και με ένα τραγούδι που το έβαλε okay. και προχτές, αλλά πατούσα από πάνω και δεν το ακούσαμε. Okay. Είναι στα αραβικά τίτλος του «Το όνειρο» και περιγράφει αυτά ακριβώς που λέει και η παράσταση αυτή και που λέγαμε και εμείς πριν. Γεια σας. Yeah.